Σήμερα λοιπόν θα ανάψει το τηλεφωνικό κέντρο, θα ανάψει και τα μηνύματα γιατί θα γίνει κουβέντα ενδιαφέρουσα φαντάζομαι. Μαζί μα είναι ο Μίμη Αδουλάκη. Καλώ ήρθατε κύριε Δουλάκη. Ε, με, Α, <laughs> ανάμωστη... Ακόμα με λες Κωστάκι όμω, μου αρέσει πάρα Α, πολύ. Ακούγεσαι στην Κρήτη, αυτό ήσυ μα. Θα ακουστούμε στην Κρήτη, νομίζω με στο μήνα. Θα πάμε στο Εράγκλιο και στα Χανιά. Μπράβο. Πάει καλά, Μίμη. Ε, ναι. πάει καλά. Αξίζει. Μάλλον χρειάζεται, πιστεύει εσύ ένα τέτοιο Γιατί το ξέρει το ραδιόφωνο καλά. Ξέρεις ότι χρόνια έχω κάνει ραδιόφωνο. Βέβαια, ε, σε φλάς, Είδα ακούω. Είδες ότι πάντου έχω κάνει, σε όλους έχω κάνει. Mm. Πρώτη φορά δεν έχω που να κάνω ραδιόφωνο. Δηλαδή έχει σφίξει ο κλειός κατά κάποιο τρόπο, κατάλαβες, θέλω να πω. Mm. Ε, mm. Δεν δηλαδή έχουν σφίξει κόλλη μυμή. Πρώτη φορά, επομένω, το κόκκινο έχει ένα περιθώριο μεγάλο ανοίγματο και να κερδίσει καινούρια κουρατήρια. Πάει καλά. Ε, διότι, δυστυχώς, ε, μέγενη. Στα mm. μέσα ενημέρωση. Για ανεξάρτητε φωνέ, όπω πιστεύω ότι είμαι εγώ, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια τώρα. Ναι. Τι Πώ θα πας εδώ, τα συντρόφια, καλά. Καλή συνεργάτε Καλή, ε. Ποιοι είναι τώρα, Ποιοι. Του ακούω κιόλα. Ναι. Κάτι κολόγερη τη δικιά μου σχολή, Για πες για πες Οθανάζω καρτουρά. <laughs> <αυτή τη> γε... <laughs> δεν τον... Ο κ. Μπισμπίκη <laughs> έρχεται από κι από. Ξάρει, <laughs> είναι τον πυροδιάλωτο. <laughs> θα παρουσιάσετε βιβλίο, Ναι. Και... Ο Θανάτη είναι και Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ξέρει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και θα θέλαμε, και όχι θα θέλαμε, θα το κανονίσουμε θα είμαστε εμεί. Αν γίνεται, γιατί είναι και συνεργάτη ναι. ο Πατάκης εκδότη Πατάκη έτσι κι αλλιώ. Θα δώσουμε στου ακροατέ. Θα δώσουμε, αλλά και στη Θεσσαλονίκη να Α, ναι. είναι υπό την αιγίδα του, του ραδιοφώνου ε, δηλαδή χάρα, του με, 93 και 4, στη Θεσσαλονίκη, Να, να ξεκινήσουμε με αδουλάκι. Οπορτουνισμό λέγεται αυτό στη Μήμη όμω, να ξεκινήσουμε με σένα σε παρουσίαση βιβλίου στην πόλη. Όχι, γιατί είμαι ένα ειδικό για την πόλη αυτή. Mm. Όλε τι μεγάλε τραγωδίε στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει. Είναι τα 100 χρόνια των mm. Βαλκανικών πολέμων. Ε. Θα δει μέσα στο βιβλίο, α πούμε, για παράδειγμα, ε, Κώστα, έχω μελετήσει τα διαβαθμισμένα έγγραφα των ξένων πρεσβειών και των μυστικών υπηρεσιών για τη Θεσσαλονίκη. Mm. Δηλαδή, α το πούμε έτσι, θα δει στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου mm. ένα κεφάλαιο που λέω ο Γκέι και ο Επιπόλαιος στη μεγάλη χρονιά των πρακτόρων, ο Γκέι είναι ο Άλφρεντ Ρίτ, Δηλαδή πριν 100 χρόνια, το Μάιο του 1913, ε, αποκαλύπτεται ότι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αυστροουγγαρίας ήταν πράκτορας των Ρώσων. Ναι. Ε, πιάστηκε στα πράσα ας πούμε τους στέλνανε 8.000 λίρες και τον πιάσανε στο ταχυδρομείο της Βιέννη να παίρνει τι 8.000 λίρες αυτός είχε δώσει όλα τα σχέδια για τη Θεσσαλονίκη στους Ρώσους δηλαδή ότι θα γίνει η Τάδε Βαλκανική Συμμαχία πως θα πάρουν οι Αυστριακοί την πόλη να την κάνουν προτεκτοράδωτο στην πόλη πως θα μπουν τι συνεννοήσεις έχουν κάνει με τους Βουλγάρου. αυτά τα πήραν τα μυστικά οι Ρώσοι. Και Πιθανόν τα δώσανε στου Σέρβου που ήταν σύμμαχοί του, mm. αλλά αυτοί δεν ενημέρωσαν τον Βενιζέλο. Δηλαδή, όταν ο Βενιζέλο έλεγε στον... στον. Βασιλιά Γεώργιο και του λέει: Κάνω Βαλκανική συμμαχία και θα πάρω τη Θεσσαλονίκη, του λέει ο Βασιλιά Γεώργιο: Α, όχι λέει. Μην κάνει τέτοια σχέδια, διότι τη Θεσσαλονίκη την θέλουν οι Αυστριακοί. Οι μεγάλε δυνάμει θα την επιδικάσουν στου Αυστριακού. Και του λέει ο Βενιζέλο: Α την πάρουμε εμεί πρώτα και α έρθουν οι Αυστριακοί να την πάρουν από εμά, να τη ζητήσουν από εμά. Πώς εκβιάσανε τώρα το Ρίτλ η Ρώση, η οχράνα, η φοβερή αυτή η οχράνα, πώς τον εκβιάσανε Είναι μια περίπτωση που μας έχει επασχολεί παλιά στην αριστερά, θέλω να το πω βέβαια ο κόσμος θα το φανεί παράξενο τώρα mm. αυτό το θέμα Να πω εγώ κάτω στου ακολουτατές ότι το ναι. βιβλίο. Το έχω πάρει στα χέρια μου, δεν το έχω διαβάσει και λίγο θα γίνει συνένεση. Σε βοηθάει καλύτερα από δεν το διαβάσει. Θα... Θα... Θα... Θα... Γιατί είναι τα έντοιμα αυτά που πρέπει ναι. να γίνονται. Και ο... Ο... η κουβέντα με τον Ανδουλάκη, με το μήνυμα Ανδουλάκη, θα είναι στη λογική ουσιαστικά μια συνέντευξη για ένα βιβλίο που θα διαβαστεί. Ναι, Οπότε... ναι. Ο... Έχει βγει και ένα βιβλίο που λέει πώ να παρουσιάσει ένα βιβλίο χωρί να θα... το έχει διαβάσει ποτέ. Είναι <laughs> <laughs> <laughs> το καλύτερο. Ναι. Yeah. Λοιπόν, άκουτρα κούστα. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα, γιατί παλιά μα απασχόλησε και στη ορισμένη δικτατορία. Ο Ρίτλ. Ήταν γκέι. Ναι. Τα είχε με ένα αξιωματικό χωρίγκα υπολογαγό. Και το τζίμπισαν αυτό. Ήταν μια εποχή όπου οι σεξουαλικέ προτιμήσει των ανθρώπων γινόταν αντικείμενο εκβιασμού. Mm. Τον εκβίασαν, α πούμε, για τον εραστή του. Και έτσι στην αρχή ανταποκρίθηκε. Μετά όμω γλυκάθηκε με τα λεφτά και, και με π... το ρόλο. Τον εραστή τον άφησε. Ο, ο ρόλο. Τον είχε. Ο εραστή το... στο γράμμα πάνω τον βιάσανε mm. που χώριζαν. Ήταν στο χωρισμό, α πούμε. Oh. Και φαίνεται αστείο, αλλά πρόσεξα να δει. Είχαμε στη δική μα περίπτωση εδώ στη Διχατορία ε, η χοντική κυπ εκβίασε γνωστό δημοσιογράφο ε, yeah. ε, λόγω των σεξουαλικών του προτιμήσεων, δηλαδή σιγρού. Είχαμε και εδώ τέτοια περιστατικά. Yeah. Και τότε έθετε ένα ζήτημα, α πούμε, ε, η προσωπική ζωή. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε, αν κανεί yeah. έχει μια πολύ ας πούμε διχασμένη προσωπική ζωή, πώ, κάτω από ποιε συνθήκε, ε, δηλαδή στην παρανομία, είχαμε ένα πρόβλημα. Α, ε, Στρατολογεί, α πούμε, ένα ομοφυλόφιλο. Λέω ναι, γιατί πραγματικά ορισμένοι ομοφυλόφιλοι αποδείχαν άντρε 100% ή γυναίκε αντίστροφα, mm. αξιόλογοι άνθρωποι, συνεπεί μέχρι το τέλο, αλλά είχε και τέτοια περιστατικά. Εμένα mm. θα σου κάνω μια αποκάλυψη παγκόσμια. Mm. Κάποτε ο Κώστας ο ταξί, mm. ο οποίο, ξέρει, mm. έκανε σιγρού κανονικά ε? mm. τα βράδια, μου ζήτησε ένα ραντεβού στο βιλιοπόλιο Εστία. Mm. Mm. Το λήξα εγώ το Κώστα, α έτσι Ακριβώ γι' αυτό το Πάω λοιπόν στην εστίαση και τι μου ζήτησε. Φρόντισε ένα συγκλονιστικό. Να γίνει μέλο του κόμματο. Διότι ήταν κομμουνιστή ο Ταξί. Μάλιστα. Να γίνει μέλο του κόμματο. Φαντάσου τώρα θα πήγα εκεί, εγώ του Χαρήλο. <laughs> και στη ρούλα την κουκούλου, σύζυγο ζαχαριάδι. <laughs> ότι ο κόσμο ο Ταξί θέλει να γίνει μέλο του κόμματο. Ε? Ήταν... <laughs> <laughs> ναι, τότε ήταν βέβαια άλλη εποχή. Mm. Πολύ σκληρά τα πράγματα. Ε, ε, ε, λέω για, το χωρί, για τη Θεσσαλονίκη, μιλάμε έτσι. Mm -hmm. Έχει σημασία λοιπόν, Κώστα να δει όλε τι εκθέσει για τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα μεγάλα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί σκοτώθηκε ο Βασιλιά Γιώργιο ε, mm -hmm. και τολοφονήθηκε. Εκεί ο, ο, ο Πόλκ, εκεί ο Λαμπράκης Εκεί είναι και η ιστορία που mm -hmm. <laughs> έχει ο κόκκινο κάβουρα. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη πάντα τα έχει αυτά τα θέματα. Ας mm -hmm. πούμε, ε, ερχόμαστε <laughs> και έχω εγώ... και ένα δεσμό. Διότι να θέλω να σου υπενθυμίσω κάτι το βιβλίο, αυτό δεν θα το δει ο mm -hmm. ε, αφιερώνεται. Στου ε, ανθρώπου οι οποίοι ήρθαν εθελοντέ στου Βαλκανικού πολέμου ή στι κρητικες Επαναστάσει. Α πούμε, στη δικιά μα επανάσταση, στην Κρητική, ε, στι κρητικες Επαναστάσει, είχαν έρθει οι Γαριβάλδηνοί. Mm -hmm. Πώ και τώρα πάλι, θα σε πάω σε ένα άλλο σημείο. Μου λέει κανεί, Καλά, Ρεογάριβάλδη, τι σχέση μπορεί να έχει με την Κρήτη και με τι κρητικές Επαναστάσει. Σκέψτε το, ήρθαν οι Γάλλοι, Ιταλοί επαναστάτε, α πούμε, περιφερόμενοι πότε, Ερυθροί πότε, ήρθαν στην Κρήτη ε, Πώ ήρθε, ερωτικό. Είχε ερωτευτεί μια κόμισα mm. Γερμανίδα η οποία έμεινε Σβάρτ. Η Ελπή Μέλεν λεγόταν, η οποία έμεινε στο ακροτήρι των Χανίων. Mm. Και έτσι ο, ο Γέρο Γαριβάλδη, αλλά η Κρήτη έτσι αλλιώ ήταν στο κέντρο του Ανατολικού ζητήματο. Mm. Θέλω μόνο να σου πω ε, ότι και τότε είχαμε πράκτορα στι κρητικές Επαναστάσει. Ένα ξακουστός πράκτορα. Δηλαδή, μες στο βιβλίο θα δει ότι κρέμονται μέσα από τη βασική υπόθεση όλη η διπλή πράκτορα ιστορία. Είχαμε τον Ιούλιο ανεμό. Ναι. Ένα ο οποίο ε, μετά πήγε στην κομμούνα, πρόδωσε και την κομμούνα του Παρισιού. Διότι, μια και είμαστε σε κόκκινο σταθμό, πρέπει να ξέρει ότι στη μεγάλη παρέλαση του λαού στην παρισινή κομμούνα μπροστά ήταν το τάγμα του Γαριβάλδη και το ανατολικό τάγμα, δηλαδή κριτικοί επαναστάτε και μανιάτε επαναστάτε. Mm -hmm. Και τραγούδισαν το πότε θα κάνει ξαστεριά, τον εθνικό ύμνο τη Ελλάδα και τη μασαλιότητα που τη βάζει εδώ στο κόκκινο. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα από το βιβλίο διαρκώ επιστρέφουμε στην ιστορία, ε! Και είναι και 100 χρόνια από την απελευθέρωση τη Θεσσαλονίκη, του Βαλκανικού πολέμου, από την ένωση προπαντό τη Κρήτη με την Ελλάδα. Ε. Διότι της... έχω, προ ξανά ναι. να έχω Λέσαι. μέσα από τις περεσβείε πώ παρακολουθούσαν τον ελεύθερο Βενιζέλο. Mm. Α, μέσα από το βιβλίο, α πούμε, πώ παρακολουθούσαν τον ελεύθερο Βενιζέλο. Τι λέγαν οι πράκτορες α πούμε, οι Αυστριακοί ή οι Γερμανοί ε, λίγο πριν την ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα ή, ή λίγο πριν που τα στρατεύματα mm. τα ελληνικά στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν οι πράκτορε. ήταν πολλοί. Αλλά ο μεγαλύτερο πράκτορα όλων είναι ο επιπόλαιο φιλό. Ο βασιλιά τη Ελλάδο. Ο πρίνσιπα στην αρχή και στη συνέχεια βασιλιά. Ο βασιλιά Κωνσταντίνο. Που ο Κάιζερ, πρόσθεσε τώρα Κώστα. Ο Κάιζερ δεν φτάνει που του έδωσε τη Γερμανία. Δεν φτάνει που του έδωσε την αδερφή του σύζυγο. Mm. Του φύτεψε και την κόμενα. την νερωμένη. Τη Μπάολα Οτσχάιμ. Η οποία ήταν πράκτορα <laughs> των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών. Είχε τρελαθεί ο Κωνσταντίνο. Τη έγραφε γράμμα προ Τη λέει σε φιλό η επίθεση θα ξεκινήσει όχι την Παρασκευή όπω σου, όπως σου είχα γράψει, αλλά την Πέμπτη και έχω στη διάθεσή μου με 7 μεραρχίε. Δηλαδή, μιλάμε για ηλίθιο. Ναι, για πεντζαβό. Ε. <laughs> και, <laughs> και αυτοί όμω, επειδή τζιμπήσαν την αλληλογραφία, οι Γάλλοι, η Πάολα ήταν και όμορφη γυναίκα, mm. τη, την αλληλογραφία, έγινε διπλό πράκτορα, πρόσεξε. Δηλαδή και οι Γάλλοι παρακολουθούσαν τον Βενιζέλο μέσω όλων αυτών των πραγμάτων. Να σου πω μια μνήμη: Γιατί έχει ναι. γίνει μια φασαρία τώρα από ό,τι καταλαβαίνω εδώ στο βιβλίο, Κώστας Παίρνουν <laughs> τηλέφωνο, ακουραστέ, βάβου, φέρατε το να δουλεύετε. Κάτσε, θέλω να σου ρωτήσω κάτι τώρα για αυτό ναι. και θα ξαναπάμε πάλι στο βιβλίο. Ρε επειδή μου δεν έχει μετανιώσει, το λέω εγώ με τη γενιά που θα το πω δηλαδή, καλά το ξέρει, το που μάθουν κι άλλη τώρα. Εσεί μα έχετε καθοδηγήσει τότε, ήμασταν μέλη του κόμματο. Η διαδρομή η πολιτική δηλαδή δεν σε έχει ζωήσει η δική σου. Όλα δηλαδή. έχουν ζωήσει. Ναι. Εγώ έκανα. Καλό ή κακό, Ήθελα, είμαι ο άνθρωπο, γι' αυτό επέστρεψα στο μεθιστόρημα τώρα. Επί δέκα χρόνια θα επιστρέψω, γιατί δηλαδή δεν θέλω σήμερα να φύγουμε από την ατμόσφαιρα αυτή. Αν θε να, να κάνω μια στρατηγική συζήτηση, θα έρθω ένα πρωί εδώ να κάνω μια ναι. συζήτηση. Αλλά δεν μπορώ να Τρα... ε, ε, με σε ρωτήσουν. Έχουμε ακόμα. Τρία τέταρτα έχουμε. Εγώ ήμουν ανέντακτο και είμαι πάντα ανέντακτο, ήμουν ανεξάρτητο πάντα. Ε, ε, τι άνετε, εσύ ήσασταν ένα μέλο τη καθοδήγηση του κόμματο τότε, του ΚΚΠ. Ναι, όχι, ναι, λέω από το 1992 mm. Λοιπόν, κοιτάξτε, κάποια στιγμή, ξέροντα ότι έχει την καταστροφή, η συμμετοχή μου στα πολιτικά περιορίστηκε στο εξή. Βασικά, μία εκπομπή τη βδομάδα mm. και ένα βιβλίο. Ε, τα τελευταία 11 χρόνια, Κώστα, κάθε χρόνο, μάλιστα παρουσίασε πριν 11 χρόνια ένα βιβλίο μου, το θυμάστε. Το θυμάμαι. Το Βαμπύρ και κανύβαλη, ναι. έτσι, το θυμήθηκα και εγώ τώρα, ε. στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. μου. Στο Πανεπιστήμιου. Ναι, Το Βαμπύρ και Κανύβαλι, που είναι μια προαναγγελία τη καταστροφή που έρχεται και μάλιστα με επίκεντρο, α το πούμε έτσι, αυτό που θα το δούμε πιο έντονα το 2015-2016, δηλαδή τη δημογραφική πυραμίδα, α πούμε, mm. αλλά στο κέντρο τη κατάρρευση του ελληνικού μοντέλου. Δηλαδή, μια αντεστραμμένη πυραμίδα αργά mm. γρήγορα θα κατέρε. Κάθε χρόνο, λοιπόν, Κώστα έγραφα ένα βιβλίο για την επικείμενη καταστροφή, δηλαδή, χτύπαγα τι καμπάνε. Mm. Και για την ηγεσία εν μέσω αβεβαιότητας και οικονομική καταστροφή. Κάθε χρόνο. Όταν όμω τα πράγματα πάνε καλά, οι άνθρωποι δεν σε ακούνε. Δηλαδή, όταν είναι στη μέθη τη φούσκα. Αλλά και αντίθετα στον πανικό, δεν σε ακούνε. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι έχω μια βαθύτερη απογοήτευση για τα όρια του λόγου και τα όρια τη γραφή. Διότι, αν διαβάσει κανεί αυτά τα βιβλία, δεν λέω αυτό που λένε πολλοί ότι είναι προφητικά, γιατί δεν είναι το θέμα. Βλέπει ότι δεν μπορεί πόσο δύσκολο είναι να επηρεάσει την πραγματικότητα. Δηλαδή, γράφω το Βαμπύρ και 3, το 2003. Το 2004 βγάζει το Ζητούνται Αλχημιστέ, που μα είπε πριν και το παιδί έξω, που ο, είναι πέτρι. ηγεσία εν μέσω οικονομική καταστροφή, <σχε> που θα το έχει τώρα ο Τσίπρα. Δηλαδή, επί τούτου, στο επόμενο διάστημα, αυτό θα είναι το θέμα. Αμέσω μετά γράφω το θηλυκό πόκερ. Σε μια εποχή που δεν διανοείται κανεί που τι προαναγγέλνουμε μέσα από το θηλυκό πόκερ, Ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια φούσκα, η οποία θα σκάσει στο χρηματοπιστωτικό τομέα το παγκόσμιο. Όταν α πούμε όλοι έλεγαν με πρώτο το στουρνάρα, αλλά και του άλλου του αριστερού, πούμε, έλεγαν ότι η Βασιλεία 2, α πούμε, είναι αρκετή εγγύηση Δεν θα σκάσουν οι τράπεζε δηλαδή το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αμέσω μετά βγάζω το λευκό κοτσίφι Πλούτρη Μαύρο καράβι. Ε, τη μέρα δηλαδή που σκάει η Lehman Brothers, κυκλοφορεί το, το λευκό κωτσί Πλούτρη mm. Μαύρο καράβι που είναι οι μεγάλε σειμικέ μετατοπίσει του παγκόσμου καπιταλισμού, που φέρουν μια πολύ μεγάλη κρίση κλπ. Τον Αύγουστο του 2009 πριν τις παραμονές των εκλογών, και αυτό πρέπει να το μελετήσει ο Τσίπρας ή το επιτελείο του Τσίπρα, δεν, δεν αφορά μόνο τη συγκυρία, γράφω το Ε. Πρόεδρε, ε? Mm. δηλαδή ο ηγέτης λίγο πριν, λίγο μετά, πριν πάρει την εξουσία, μετά θα πάρει την εξουσία. Μετά γράφω το Ε. η Τρόικα Μοίρα, μέσα στα γεγονότα του 2010, δηλαδή τις μέρες, που, ε, τις μέρες του Μνημονίου Κώστα. Όταν όλο ο κόσμο έλεγε τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε μονόδημο ή άλλο έτσι μπορεί να αλλάχτικά να βάμε στου ρώσει, στου κινέζου ή άλλο θα κάνουμε άμεση χρεοκοπία. Πρότεινα και με το βιβλίο το 7ησταση Τροϊκα Μοίρα, πρότεινα αυτό που ήταν τότε μια δυνατότητα, μια λύση τον Απρίλιο του 2010 και με είπαν εγκληματία. Δηλαδή τι, ό,τι θα μπορούσε να γίνει μια ανταλλαγή ομολόγων, δηλαδή ένα κούρεμα. Δηλαδή, λες στου πιστωτέ σου, συνεδριάζει η Βουλή Παρασκευή βράδυ. Αυτό που λέμε, μπορεί να κάνει μονομερεί ενέργειε, που τώρα λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε, mm. έχει περιθώριο στα όρια τη πολυπλοκότητα, τη αλληλεξάρτηση στην εποχή μα να κάνει μια μονομερή ενέργεια, δηλαδή να πρόξιμο που δεν μπορεί να είναι όπω το παρελθόν, έτσι, διότι ο, εθνικός βολονταρισμός, ο, πολιτικός βολονταρισμός, ο εθνικό βολονταρισμό, ο πολιτικό βολονταρισμό, το εθνικό κράτο έχει περιορισμένα περιθώρια σήμερα, δεν mm -hmm, είναι. Mm -hmm. Αλλά παρόλα αυτά, μπορεί, λέω, ναι, μπορεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν συνεδρίαζει η Βουλή των Ελλήνων. Θέμα εξυπνάδα είναι δηλαδή. ηγεσία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα σχέδια. Εγώ, α πούμε, έχω δουλέψει αυτό που πρέπει, λέω, το επιτελείο του Τσίπρα να το μελετήσει. Τα σενάρια που λέμε. Πώ φτιάχνουμε σενάρια, σενάριακή σκέψη. Τι δυνατότητε έχουμε μπροστά μα σε ένα βέλο χρόνου. Δηλαδή, το επόμενο χρόνο έχω, α πούμε. Εγώ δουλεύω με τα τρία μισά σενάρια. Τρία σενάρια και μισό. Το μισό είναι, α πούμε, το τελείω απροσδόητο. Το κουφό που θα σου έρθει. Mm. Πώ το αντιμετωπίζει. Αλλά, Κώστα, τα σενάρια είναι καλά. Αλλά όταν λέει πάσε επί του πεδίου τη μάχη. Πάνε περίπατο και μετράει ηγεσία. Δηλαδή η ικανότητα τη ηγεσία να αντιληφθεί Εγώ θα επιμείνω σχετισμός. λίγο. Μήμη, αυτού, δηλαδή, μέχρι να ναι. πει, Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ προσπάθησα. Έχω έξι λεπτά και θέλω να μείνω σε, αυτά, σε ναι. αυτό το χώρο. Ναι. Θέλω να κάνω και, θα, Σου λέω, εδώ η συχνότητα είναι ανοιχτή για όλου. Έτσι Αυτό είναι ο ρόλο του ανοιχτού ραδιοφώνου τη αριστερά, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη του ιδιοκτήτη. Εγώ λοιπόν που Εγώ λες... να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν μπορώ, ρε μου, έχω κουραστεί. Με, τους, ε, με, τη σοφία τον, με τη σοφία που, έχει, που έχουν οι γκουρού τη αριστερά, σαν πυθίε να μα λένε τι θα γίνει okay. και α, απαιτώ να μου πούν yeah. τη στάση που θα κάνουν. Δηλαδή, μια τέτοια στάση έχει το κουκουένο, πισκάτε γνώμη Μα λέει, σαν την, σε το μαρντίο των αδελφών, θα μα τύχει αυτό. Εντάξει, το ξέρουμε, θα μα τύχει αυτό στον καπιταλισμό, τι λέω, Το τι να κάνουμε τώρα. Το, το θέμα. τι να κάνουμε, το, το λέω. Ωραία, αυτό είναι το θέμα. Πολύ απλά. Και ρωτώ. Δηλαδή, σε προσω... κάθε φάση το ερώτημα είναι τι να κάνουμε. Προσωπική ερώτηση κάνω στον Ανδουλάη και το κλείνω εδώ. Γιατί σήκωνε το χέρι στα μνημόνια. Και γιατί στην συγκεκριμένη τελευταία πρόταση Μομφή δεν θα μου πει γιατί την ποιότητα τη προτάσει κτλ. δεν με αφορά. Δεν ήσουν. Θα σου πω, Κώστα. Θα, ήμουν... θα σου πω τότε, αφού το ανοίγει το θέμα. Έχω μια κουλτούρα που λέει την κουλτούρα των εναλλακτικών λύσεων. Ναι. Κανεί δεν πολέμησε τα μνημόνια όσο εγώ με τέτοια πληρότητα και με βιβλία. Ε, αλλά πρέπει να έχω όταν κάνω μια κίνηση στο χέρι μια εναλλακτική λύση. Δεύτερο, μην ξεχνά ότι ήμουν φιλοξενούμενο σε ένα χώρο όχι φιλικό προ και είχα κάνει μια συμφωνία. Η συμφωνία ήταν η εξή. Γι' αυτό παραιτήθηκα μετά, όταν ναι. πια τα πράγματα. Η συμφωνία ήταν ότι έχω όλο το δικαίωμα να εκφράζω τι απόψει μου, έτσι δεν είναι, αλλά να σέβομαι, με πάση περιπτώσει, τη συλλογική. Το χώρο που το, ναι. mm. Έτσι αρνήθηκα να μπω σε όργανα, αρνήθηκα να γίνω υπουργό και μάλιστα κορυφαίων Υπουργείων. Ε, πολέμησα με όλου του τρόπου τη λογική, έδινα πάντα εναλλακτικέ λύσει. Σου ξαναλέω ακόμα και το Μάιο του 2... Αλλά είναι μια ζήτηση που θα ήθελα να την κάνουμε να μεταλέσει ένα κύριε. πρωί. Yeah. Τι πιστεύει στην αριστερά, Γιατί, yeah. ε? Τι πιστεύει στην αριστερά, yeah. Στο σχήμα που έχει σήμερα, yeah. Ή την πατήσαμε, Θεωρεί, Όχι. Okay, Απλώ η αριστερά. Πώ ξένε. Mm. Η ιστορία. Έτσι πάει. Η ιστορία, ένα μεγάλο κύμα τη ιστορία, ένα παλιριακό κύμα, έφερε τον Τζίπρα. Α το πούμε έτσι στην κορυφή του. Ε? Mm. Και τώρα είναι ένα ιστορικό στίχημα για την αριστερά. Μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Στο παρελθόν τις χάσαμε δύο φορές με τραγικό τρόπο ε? mm -hmm. Δηλαδή παρελθόν λέω τώρα όσοι είμαστε από την κομμουνιστία αριστερά πούμε, Είναι εξοργό το 44 το 40... 46, ναι. ε, πάλι, ο... πάλι εδώ πρόσεξα στο μάθημα ο... ο διεθνής, μου λέει ο Χαλήλος Α είχαμε την εξουσία και τη δώσαμε Πρόσεξε Κώστα Ο διεθνής συσχετισμό δυνάμεων εσωτερικοποιείται ε, αρ... mm -hmm. Δηλαδή αν είναι αρνητικό σε ένα θέμα εσ... όπως τώρα θα βγει πιθανόν ο Τσίπρας, το πιθανότερο, έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Απότι φαίνεται θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσεξο όμως, δεν θα μετράς μόνο το σχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό, δηλαδή τον ταξικό, τον κοινωνικό, τον πολιτικό σχετισμό δυνάμεων, αλλά και την εσωτερικοποίηση ενός συσχετισμού δυνάμεων αρνητικού, έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Άρα λοιπόν εγώ ως κουμμουνιστής, ως μαρξιστής, ότι θες πες με πούμε. Πάντα ακολουθεί τη γραμμή που λέει Δηλαδή, συγκεκριμένη εναλλακτική λύση σε συγκεκριμένε συνθήκε. Άρα λοιπόν τώρα είναι μια ιστορική πρόκληση για την αριστερά, αφού ο Τσίπρα είναι στην κορυφή του κύματο, να σερφάρει με επιτυχία, να μην τον πάρει από κάτω το κύμα, να μην τον πετάξει στα βράχια και να το οδηγήσει κάπου. Εδώ είναι ένα ιστορικό στίχημα περίπλοκο, σύνθετο και θέλει πάρα πολύ σκέψη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καζοχαρούμενη ατμόσφαιρα στο επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ όπω δυστυχώ. Ε, παρά τις προσπάθειές μου δεν ήθελε να ακούσει κανείς τότε το 8 και το 9 υπήρχε αυτό που έλεγα πράσινη κυριακάτη εκδρομή με πράσινα βατριχοπέδυλα ε, mm, και θυμάμαι. πράσινα ποδήλα του, το θυμάσαι αυτό που έλεγα ε, ε, δεν υπάρχει, έχει συνέστηση ότι τα πράγματα ξέρει πώ είναι δύσκολα τα πράγματα και το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει μπροστά του α το πούμε μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, α πούμε, κόστα. Είναι στο κοινωνικό πεδίο. Δηλαδή, σε ποια κοινωνική συμμαχία θα στηριχθείς όταν μετατοπίζονται όλες οι τεκτονικές πλάκες της κοινωνίας. Mm. Δηλαδή, ο κύριος άξονας το... της κοινωνικής ταξικής συμμαχίας. Ε? Δηλαδή, πού θα δώσει προτεραιότητα... Με ποιου κάνει ρήξη, με ποιου κάνει προσωρινό συμβασμό, με ποιου συμμαχεί, πού δίνει προτεραιότητες. Εκεί θα κρυθεί. Mm. Δηλαδή, γιατί το πρόγραμμα, σε τελευταία ανάλυση που θα είναι με το πρόγραμμα, προγραμματική ορίμανση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, προγραμματική ορίμανση σημαίνει σε τελευταία ανάλυση ανθρώπου, σημαίνει τάξη, σημαίνει σφέροντα. Ε. Ποια δομή συμφερόντων. Άρα λοιπόν, θέλω μια μέρα να έρθω mm. να τα συζητήσουμε αυτά, αλλά για, αλλά για να επιστρέψουμε Κάτσε στο να δω, δω, Κάβρα. Εδώ την ώρα. Ναι. Είναι και 28, έχουμε μόνο δύο λεπτά για να πάμε σε λοιπόν, δίπλα. Ναι, έχω απόψει για το πώ, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσει. Ναι. Αλλά δεν θέλω να μου αρέσει να κάνει το δάσκαλο, το συμβουλάκι, ο πώς, κύριε, μου, πώς, το... Ναι, δεν ο... θέλω. Ε, Όμω έχω θέσει τα ζητήματα, δηλαδή και μόνο τι ερωτήσει που κάνω κάθε εβδομάδα να παρακολουθεί. Θα δει πώ δίνουν, α πούμε, τα τελευταία 4 χρόνια, κάθε εβδομάδα ναι. το θέμα τη εναλλακτική λύση. Υπάρχει θέμα δημοκρατία σήμερα με εμεί στη χώρα. Τρομερό. Τρομερό. Τρομερό. Αφού σου λέω δεν μπορώ να με. Δεν έχω... ε, εγώ έκανα 20 χρόνια ραδιόφωνο. <χεδε> σου λέω, να, το πιο απλό παράδειγμα σου λέω. Mm. Δεν, έχω, δεν μπορώ να κάνω ραδιόφωνο σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε τρίγου όταν Ήρθε η, η Χρυσαβεϊνανίδη έτσι κι αλλιώ, με αφορμή τον κόκκινο κάβουρα, το μυθιστόριο. Τρία βιβλία, πώ θα του δώσω στου ανθρώπου, θα μα πειράξει. Τρία το θα τελέφωνο, τα πω, να... ναι, δέκα πενταπέντε και ενώ το μήνυμά σα. Yeah. Ε, ε, βιβλίο γράψτε, αποστολή στα πεντατέρα 0045. Είναι από τι εκδόσει Πατάκη, μα του Ανδουλάκη, να το διαβάσετε. Ε, θα γίνει παρουσία με το από το Θανάσι Καρτέρω. Το είπαμε πριν, θα σα πούμε και την ημερομηνία για του Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε για αυτόν και θα μιλήσουμε λίγο και για του πράκτορες στον χώρο τη Αριστερά. Όλη η Θεσσαλονίκη μιλάει αυτό το κεφάλαιο. Όσων μίλησα μίλαγαν για αυτό. Ναι. Του ενδιαφέρει πάρα Μέσα πολύ. Μέσα από αυτό όμω περνάμε όλη την ιστορία. Είναι και μια εγκυκλοπία τη κατασκοπία και ένα ψυχογράφημα του διπλού άνθρωπου. Δηλαδή, το θέμα μα δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Το θέμα μα είναι ο διπλό άνθρωπο στην ακριβώς. Ιστορία. Τι τη λύθησαν. Μισαδουλάκι στο κόκκινο, με τον κόκκινο κάβουρα στη φυλή των φίλων. Έχει προκαλέσει πολλέ αντιδράσει. Βεβαίω Βέβαιος... και πολύ ενδιαφέρον. <Τε> μιλες, δεν σου κάνει εντύπωση 50 -50. Ότι ενώ το βιβλίο έχει συγκλονιστικέ αποκαλύψει ναι. για πράγματα τη ελληνική ζωή, δεν αντέδρασε να διαψεύσει κανεί ή να πει όχι. Ξέρω εγώ ναι. βαρβιτσιώτη ή ο Μητσοτάκη, διότι πρόσεχε. Για πε εκεί τώρα να μάθουμε καμία ιστορία. Α πούμε μια από τι ιστορίε που θα σου πω. Ε, ε, συναντώ τον αρχιπράχτορα, του παίρνω συνέντευξη, πολιτικό σύμβολο καθηγητή του Χάρβαρτ. Προσέξτε λοιπόν τους καθηγητές του καθηγητέ του Χάρβαρτ. Θα δει μέσα έχω ένα mm. που λέει. CIA και ακαδημαϊκή. CIA. CIA και ακαδημαϊκή. Έτσι. Ο μυστικό δεσμό με τα πανεπιστήμια και οι δεξαμενέ σκέψει. Μαύρα καπέλα και μοίρα. Ναι. ναι. Mm. Προσέξτε λοιπόν του καθηγητέ. Το λέω με Στο Ε πρόεδρε που είχα βγάλει πριν τι εκλογέ του ΕΝΙΑ, Απευθυνόμενο στον πρόεδρο, όχι στον οποιοδήποτε πρόεδρο τη ιστορία, λέω το κεφάλι σου σε ασφάλεια, μην παραμυθιάζεσαι από τι ακαδημαϊκές αυθεντίες, mm. που είναι συνήθω Αμερικανοί. Είναι το Αμερικανικό γραμμιστών. Θέλει προσοχή okay. λοιπόν. Ε, τώρα Κώστα, για ξανά δει. Εκεί λοιπόν διαπιστώνω, παίρνω συνέντευξη από τον Τόνιο. Τόνιο είναι μια φυσιογνωμία, α πούμε, mm. Ιταλοαμερικανός από ό,τι αποδείχθηκε, ο οποίο είναι πολιτικό σύμβολο τη CIA. Για τα κομμουνιστικά κόμματα του Νότου και τα σοσιαλιστικά κόμματα. Έτσι, την αριστερά του Νότου, το Ευρωπαϊκό Νότου, μέχρι mm. το 1992. Βλέπω όμω λοιπόν, αυτό μου αποκαλύπτει πώ τραβήξαν το χαλί ακόμα και στο Μητσοτάκι Δηλαδή. Oh, θα... Yeah, <laughs> λέει. θα σου δώσω μερικέ σύνε. Καλά, εσύ είστε ο Μιτσοτάκι, είστε αμερικανόφιλο να δυτικό. Τι πρόβλημα είχατε. Λέει, αυτό νόμιζε ότι θα φοβόμαστε. Δηλαδή, αυτό τώρα έχει σημασία για το Σαμαρά. Ο Σαμαρά, α πούμε και, και λέει, προσέξτε. Αν τυχόν θα έρθει ξέρω, ο Τσιπρά. Mm -hmm. <laughs> έτσι και ο Μιτσοτάκη το είπε τότε. Αν μεν, θα έρθει ο Παπανδρέου, ξέρω και μάλιστα το 93 που ήταν και φθαρμένο Και σου λέει καρφάκι δεν μα κεγόταν, δεν κουνήσαμε το δαχτυλάκι μα, λέει ο Αμερικάνο για τον Παπανδρέο. Λοιπόν, πρόσεξε, τώρα. Τι είχαν με τον Μιτσοτάκη. Πρώτον, το έβαλε το κουκουέ στην κυβέρνηση χωρί να ενημερώσει. Δεύτερον, πρόσεξε, το αυτό δεν θα το αναλύσω. Εσύ ανάλυσε το με το μυαλό σου. Σερβία Μιλόσεβιτ. Mm -hmm. Τρίτον, Υπόθεση κατασκοπία Λάλα. Τη θυμάστε την υπόθεση Λάλα. Α, τι μου θυμίζει τώρα. Ναι, ναι. Βέβαια. <laughs> υπόθεση Λάλα. Όταν λοιπόν αποκαλύφθηκε η υπόθεση Λάλα που λέει ο Πάγκαλο ότι παρακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών τη Ελλάδα. Από το Υπουργείο Εξωτερικών καρφώθηκε πρώτα. Α, να λέμε τώρα ακουστά. Mm. Ε, οι δικέ μα υπηρεσίε. Θα δει εδώ όλε τι μισθέ υπηρεσίε τη Ελλάδα μέσα πώ τι βγάζω στη ε, Όταν λοιπόν καρφώθηκε η υπόθεση Λάλα, πήγε. Ο Αμερικανό επιτετραμένο στο γραφείο του Βαρβιτσιώτη που ήταν υπουργό Εθνική Άμυνα το mm -hmm. 1992. Και του λέει: Κάζου Μπέλη, ο Βαρβιτσιώτης προ τιμήν του, αυτό ενώ δεν είναι προ τιμή του Πάγκαλου. Γιατί ο Πάγκαλο είπε: Ναι, παρακολουθούμε. Όχι, δεν παρακολουθήσαμε. Και αν κάνετε τέτοια ανακοίνωση και λέτε Κάζου Μπέλη, θα καλέσω τώρα του ξένου και του Έλληνε δημοσιογράφου και θα πω ότι έχω στοιχεία, θα τα παρουσιάσω τα στοιχεία. Παρακολουθούσατε και το γραφείο μου του Υπουργού Εθνική και του Γενικού Επιτελείου. Mm. Και του λέω εγώ, του Τόνι, μπλόφαρε, μου λέει έτσι αλλιώ: Εμεί παρακολουθούσαμε, διότι ίσχυε το δόγμα περιορισμένη εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων του ΝΑΤΟ. Πρόσεξε, Κώστα. Mm. Και τώρα υποκρίνονται οι ηγέτε τη Ευρώπη ότι δεν ξέρανε. Στο ιδρυτικό τη NSA η Κώστα, συνέχεια του ΕΣΕΛΟΝ πρόγραμμα κλπ., mm. υπάρχει ότι. Αυτό που λέμε το δόγμα περιορισμένη εμπιστοσύνη. Δηλαδή οι Αμερικάνοι έχουν το, τη δυνατότητα να παρακολουθούν τι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε όλων. όλων. Ναι, και δεν είναι ότι απλώ του αφήσανε κάνουν κάποια παραβίαση. Το ίδιο το Ιντερνετ, αυτό μου το αποδεικνύει μέσα στο βιβλίο, το ίδιο το Ιντερνετ, Κώστα, έχει τι λεγόμενε backdoors doors, δηλαδή τι κερκόπορτε. Δηλαδή, κερκόπορτε στο λογισμικό, στο software και στο κρυπτογραφικό. Δηλαδή ιδρυτικά το Ιντερνετ, διότι πρόσεχετε τη μέρα που εμεί. Πιάσαμε το δικό μας πράκτορα στο κόμμα <coughs> την ίδια μέρα. Μάλλον τη μέρα που φεύγει από την Ελλάδα ο δικό μας πράκτορα στο κόμμα, την ίδια μέρα υπάρχει μια, μια ανακοίνωση στο διεθνή τύπο που λέει ότι το ARPANET, το στρατιωτικό ARPANET, mm. 3, Δεκέμβρη, 3 Ιανουαρίου του 1983, πριν 30 χρόνια, το, στρατι, το στρατιωτικό ARPANET μετατρέπεται σε δίκτυο που έμελε να γίνει το ίντερνετ. Δηλαδή εκείνη είναι η πρώτη μέρα τη κυβερνοκατασκοπία. Και όποιο διαβάσει το βιβλίο θα του πέσουν οι τρίχε αν έχει που θα δει πώ μπλέκεται η παλαιά κατασκοπία με την καινούργια κυβέρνηση στην, ιστορία, στην θα, εποχή μα. Θα έρθω στην ιστορία αυτή, αν έχει την καλοσύνη, ναι. α, με το κόμμα. Με το, μιλάμε για το κόμμα στο κόμμα Ελλάδα. 1983 είναι η ιστορία που αποκαλείται το ρόλο. Ε, ε, έναν πρόεδρο. Αυτό είναι υπαρκτό πρόσωπο, έναν από του ακροατέ. Ναι, δεν είναι Για άλλη μια φορά θέλω να πω στου ακροατέ ότι το βαθύτερο κίνητρο είναι να δούμε το κοινωνικο ψυχολογικό υπόβαθρο, τον νευρολογικό υπόβαθρο, ψυχαναλυτικό υπόβαθρο. του διπλού ανθρώπου του διπλού ανθρώπου με την είναι... ιστορία αυτό είναι αυτό. Ναι αυτό με απασχολεί χωρίς σήμερα Εμένα το θέμα η ιστορία αυτή με συγκλώνισε τότε για πολλούς λόγους. Mm. Ένα πρωί, είναι αρχές Δεκέμβριου του 82 ο Χάρης μου λέει υπάρχει πράχτορα στο κόμμα. Πού το μάθα. Επειδή μου υπάρχει θα το δεις με βιβλίο. Πώ ναι. είναι; Βέβαια στο βιβλίο χρησιμοποιώ το φανταστικό για να πάω στον πυρήνα της πραγματικότητας πολλές φορές ο μύθος μας βοηθάει να συλλάβουμε τη βαθύτερη ουσία του πραγματικού, έτσι δεν είναι νομίζω ότι αυτά που συζητάμε τώρα κατά την γνώμη μου δεν αλλοιώνουν την διάθεση κάποιου να πάρει το βιβλίο γιατί ναι. μιλάμε για το ντοκουμέντα και πάμε και μα λίγο σε άλλα δε πράγματα. Δε πράγματα δε που... Δε αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι το λέω στους ότι δεν είναι μυθοπλασία. Όχι, όχι. Έτσι. Όχι. Ξεκινά από μια πραγματική ιστορία που γράφεται σαν παραμύθι. Ναι, ναι, δηλαδή ναι, μπορεί ναι. ο ακροατή και όλοι μα να προσποιηθούμε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ναι. Ότι είναι παραμύθι. Αλλά τα πρόσωπα όπου δεν διευκολύνουν τον ακροατή, όπου βλέπει πραγματικά πρόσωπα με επίθετο και όνομα mm. ιστορικά, προ... πολιτικά. Αυτά είναι τσεκαρισμένα 10 φορέ από όλε τι μπάντε κλπ. Καλεί ο Χαριλάου λοιπόν. Και υπάρχει αυτή η πληροφορία. Αρχέ Δεκεμβρίου του 2011, 15-20 μέρε πριν το ο συνέδριο του κόμματο. Mm. Η ιστορία αυτή λύγει, δηλαδή ο άνθρωπο που ανακαλύφθηκε στην πορια στο μήνα αυτό, έγινε καπνος Α πούμε, όπω περιγράφω τη χεινή στο πρώτο κεφάλαιο, τι πρώτε μέρε του Ιανουαρίου του 83, Δηλαδή συμπληρώθηκαν 30 χρόνια. Και λέω τότε του Χαρίλαου που ήταν σε. θα δεις πώ, α πούμε, σκιαγραφώ την προσωπικότητα του Χαρίλαου σε μια τέτοια δραματική στιγμή. Που γι' αυτό είναι ένα σοκ. Mm. Καταρχήν έχει πέσει έξω α πούμε στα πρόσωπα. Δηλαδή υποψίε που είχε κλπ, αλλού ήταν το μυαλό του και αλλού πήγαν τα γεγονότα σπάνιο, γιατί ήταν έμπαινο άνθρωπο, δηλαδή, σπάνια έπεφτε έξω η διάστηση του, α πούμε, παλιός καπετάν τη να πούμε, δεν είναι σπάνια, ένα-δύο φορέ δηλαδή ήταν να πέσει έξω σε ανθρώπου στη χαρακτηρολογία των ανθρώπων. Λοιπόν, εξαφανίζεται ο Όμως, εγώ στην μου, 30 μετά το, του λέω, χαρί, λέμε, τα 30 χρόνια, θα γράψω αυτή την ιστορία. Μου λέει καλά τι σε ρε office, να πούμε. Άστα mm -hmm. μανούλα μου λέει. Ε, πι, ε, όποιο, για να ψηλαφίσει όλο και κάποιο φασούλι θα βγει δυσάρεστο. Άστα στο διάλογο. ποιο θα ασχολείται τώρα με αυτόν. Μετά 30 χρόνια το 2013 οι πράκτορες και οι κατάσκοποι θα νοίκουν στην αρχαιολογία του ψυχρού πολέμου. Ε? Yeah. Και κοίταξε Κώστα που το έφερε η ζωή. 30 χρόνια μετά 2013 να συγκλονίζεται η ανθρωπότητα. Από το πρόβλημα τη κυβερνοκατασκοπία. Αυτό είναι Αυτή τη το κεντρικό ζήτημα στη Γερμανία, α πούμε, να είναι η κυβερνοκατασκοπία. Πρόσεξε. Η αντίθεση Αμερικανών-Γερμανών, ε. Mm. Μι, η Μέρκελ, νομίζω, δεν ήξερε ότι την παρακολουθούν. Τι Τα ήθελα πέρα. να μάθουν από το κομιστικό κόμμα Ελλάδα στο 1983, σε κατάσταση νομιμότητας. Ναι, ε, ναι, αλλά πρόσεξε. Αυτό ξεκινάει. Πρέπει να ξέρει ότι ξεκινάει πριν ακόμα την δικτατορία. Δηλαδή, παραμονέ τη δικτατορία. Mm. Δηλαδή, το βιβλίο μέσα θα, αποκαλει... θα δει κόστα ότι. Δημοκρατία-δημοκρατία, δηλαδή πέφτει η δικτατορία, αλλά και γκλάντιο-γκλάντιο. Δηλαδή, κόκκινη προβιά-κόκκινη προβιά. Ναι. Εξακολουθεί, μέσα στο βιβλίο, θα δει πότε ολοκληρώθηκε η διάλυση τη κόκκινη προβιά στην Ελλάδα. Εξακολουθεί να λειτουργεί αυτό που λέμε η κόκκινη προβιά, δηλαδή το μυστικό δίκτυο τη CIA στην Ελλάδα. Ναι. Ε? Το οποίο δεν κάλυπτε μόνο τα κόμματα τη αριστερά, όλα. Το Πασόκα, α πούμε, για παράδειγμα, θα δει ότι υπήρχε ομόλογο του το ΠΑΚ δίπλα στον Αντρέα. Ε? Με 2.000 δολάρια έπαιρνε μέσα στη δικατορία. Μεγάλο ποσό για μέσα στη δικατορία αυτό. Υπάρχει στα μέσα ενημέρωση, στο δημόσιο χώρο. Υπήρχαν οι πράκτορες αυτοί. Mm. Και διατηρήθηκε μέχρι το τέλο του 2021. Η δουλειά, δουλειά. του μήμη ήταν. στο κομμάτι τη πληροφόρηση είναι κατανοητό ή και στη διαμόρφωση διαφορετική πολιτική γραμμή μέσα στο κόμμα. Κοίταξε, δηλαδή... έχω μια ιστορία στο παρελθόν. Που είναι κλασική, mm. την οποία τη συζήτησα και εδώ με τον Χαρέλο, είναι πασίγνωση στου παλιού εμά. Είναι υπόθεση Μαλινόφσκι στου Μπολσεβίκου Κώστα. Yeah. Δηλαδή, τότε την πάτησε ο Λένιν, ο με έναν τρόπο το περιγράφω υπάρχει μέσα. Υπάρχει εδώ στο κομμάτι. Ναι, ναι, ναι, υπάρχει κεφάλαιο. Υπάρχει κεφάλαιο. Όσο, ναι, το συζήτησα τότε και έχει Η υπόθεση Μαλινόφσκι είναι συλλογιστική. Σκέψω ότι μέχρι τέλου ο Λένιν επέμενε ότι δεν είναι πράκτορο ο Μαλινόφσκι. Κόντρα σε όλε τι προειδοποίησει. Διότι σου λέει, αν ήταν πράκτορε, πώ είναι πράκτορε αφού το κόμμα ωφελήθηκε περισσότερο από αυτόν. Από ότι ενδεχομένω η Οχράνα. Διότι συνόδευε το Λένιν σε όλα τα ραντεβού του στην Ευρώπη, του τάκλινε, έλυνε ζητήματα, έβριχε χρήματα για να τροφοδοτεί την ε, Πράβδα, ήταν και στην αρχιτεξία τη πράβδας. Ε. Mm. Του έρχονται πληροφορίες, του λέει ο Μάρτοφ, αρχηγό των Μενσεβίκων, ότι πρόσεξε, ο Μαλινόφσκι είναι πράκτορας και του λέει θα σε καταγγείλω προβοκάτορα με αυτά που λες θε να πλήξει το εργατικό κίνημα. Ε. Ή ο, ο Μπουχάριν πάει και λέει, μόλι συνάντησε ο Μαλινόφσκι το Στάλιν. Και το Σβερδλόφ του πιάσανε και του στείλανε εξωρία στη Σιβηρία. Mm. Άρα λοιπόν ο Λένιν έχει όλε τι προειδοποίησει και πρόσεξε. Αναθέτει στον ίδιο τον Μαλινεύχη να βρει. βρει Ποιο διοχετεύει αυτέ τι προβοκατόριε ειδήσει. Και αυτό λοιπόν ο Μαλινεύχη στρατολογήθηκε στην Οχράνα 13 του, Μαρ... του, Μαΐου... mm. του... του Μαρτίου συγγνώμη, του 1913. Δηλαδή το 1913 έχει μια μυθική ημερομηνία κόστα. Mm. Είναι, α πούμε, μια, θεωρία, μια χρονιά γεμάτη θεωρίες, συνωμοσίε, πράκτορε, φήμε, δολοφονίες. Είναι πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και τότε το αποκορύφημα τη πρώτη παγκοσμιοποίηση. Ε? Δηλαδή το 1914 αρχίζει ο παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν μια ηδηλιακή χρονιά. Όπω φέτο το Μάιο πήγαινε ο Ομπάμα στο Βερολίνο να συναντήσει τη Μέρκελ, πριν 100 χρόνια, το Μάιο, Ιούνιο όλοι οι αστεμένοι της Ευρώπης πηγαίνανε στον γκάιζερ, ας πούμε για να γίνει μια μεγάλη τελ... Δηλαδή, βλέπει βλέπεις ότι 100 χρόνια μετά έχουμε τα ίδια ζητήματα με άλλο τρόπο, στην τρίτη παγκοσμιοποίηση που ζούμε Ερώτηση τώρα. στα τρία τελευταία λεπτά που έχουμε ναι. στη διάθεσή μας, πέρασε η ώρα εδώ, έχει ενδιαφέρον Η πολιτική στην Ελλάδα, εκτίμηση τώρα είναι αυτή ναι. και με αφορούν πάντα για... το βιβλίο περίμενε, να δεις, καλή ερώτηση Έλεγα εγώ στην αρχή ότι, και στην έρθω όταν ήμουν και εδώ, και το πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, δεξιά ή πέρα από τις ταξικές ε, και τις πολιτικές τους αφετηρίες που έχουν, την οπτική των πραγμάτων, τα συμφέροντα που εξυπηρετούν ή ναι. υπηρετούν, τα κόμματα το κάνουν και αυτό έτσι κι από mm -hmm. τη θέση τους, στον ταξικό χάρτη, ναι. δεν μπορεί να είναι ψεύτες. Ναι. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει που το θα κάνω αυτό, δεν λέω για ναι. ε, λαϊκίστικε λέω για κορυφές θέματα στρατηγική. Ναι. Αλλάζει τούμπα. Αυτό πώ το αποτυπώνει. Δεν είπαμε ότι θα κάνω μια εκπομπή πολιτική, θα με καλέσει ναι. να θα γίνει σεισμό. Ναι, λοιπόν, το κέρα, του σεισμού, κρατήσου. Ναι. Τώρα θα σου πω και το πώς, για το Μαλινόφσκι. Δεν έφυγε για μια Μαλινόφσκι. <laughs> δηλαδή, τι έκανε τώρα, πρόσεξε να. Γιατί oh, oh, αυτό oh. έχει μάθημα και για μας. Από τη μια ο Μαλινόφσκι προστάτευε Λένιν. Διότι αλλιώ θα πιανότανε. Από την άλλη, χτυπούσε και έστειλε στη Σιβηρία όλου του ανταγωνιστέ του στο κόμμα. Ε? Ναι. Άρα ανέβαινε διαρκώ. Ναι. Το καταλαβαίνουμε. Ο, Είχε δυνατότητα να επηρεάσει, να οδηγεί στα άκρα τη σύγκρουση με σεβίκων-πολσεβίκων που έπαιζε ο Χράνα τότε σε αυτό. Ναι. Ε? Ενώ αυτό έκανε το συμφιλειωτή, πήγε με τον Στάλι. Ο Στάλι ήταν στου συμφιλειωτέ, να έχει υπόψη. Δηλαδή, δεν ήταν στη σκληρή γραμμή του Λένιν, α το πούμε τη σύγκρουση των Πολσεβίκων. Ήταν με του συμφιλειωτέ. Δηλαδή, ναι. να τα βρούμε τέλο πάντων με στη σο Λοιπόν, και πρόσεξε Ήταν χαρισματικός Ο, ο, ο Μαγκινόφη Θα μπορούσε θεωρητικά Χρανα, να πιστεύω ότι μπορεί να βάλει και στην ηγεσία των πολσεβίκων, ηγέτη των πολσεβίκων, όπω εδώ στην περίπτωση μα και ένα φίλου τη σανίλική που το διάβουδο μου είπε και ο δι δικό μα εγωγικά πράκτορα στο κόμμα <Η> <Η> ήταν χαρισματικό άνθρωπο. Ε, όχι, είχε οργανωτικέ. Αυτό είχε ικανότητα στη διαχείριση αυτό που λέμε διαχείριση ανθρώπινου προσωπικού χαμηλού τόνου κλπ. Πήγαινε για πολιτικό γραφείο αυτό. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται <Η> να λέμε. Πήγαινε, Παρέ παιδί μου. Δεν είμαστε ενδιαφέρε αυτό. Και μάλιστα να πω ότι πρέπει να. Μιλήσουμε με τρυφερότητα και με χτίμηση, με σεβασμό προ το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ε. Καλά, αυτό, ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καθάρισε την υπόθεση αυτή μέχρι τέλου. Ενώ για άλλα κόμματα δεν έχω την εντύπωση, Κώστα, ότι καθάρισαν μέχρι τέλου. Στο λέω με τα λόγου γνώσεω. Mm. Κάποτε, ο χρόνο τώρα από τότε που βγήκε το βιβλίο, Κώστα, έχω ένα καταιγισμό αποκαλύψεων. Έχουμε προγραμματίσει με τον Παναγούλη να γράψουμε από κοινού ένα βιβλίο. Το οποίο θα είναι ο μέγιστο σεισμό. Δηλαδή, α πούμε, λέω τώρα εγώ μέσα, ποιο κάρφωσε το κίνημα του ναυτικού. Ε? Ναι. Το κίνημα του ναυτικού, θα δει πώ τότε οι μισθικέ υπηρεσίε, πώ έφτασε η πληροφορία στη Χούντα. Ε, υπάρχουν διάφορε εκδοχέ. Παλιά λέγανε, α πούμε, ότι ο Αβέροφ στο τρενάρισμα που έκανε, είχε επαφή με τον Καραμαλί, όχι τώρα, όχι μετά, γύρω από το περιβάλλον του, σιγά σιγά βγήκε αυτή η πληροφορία. Προχθέ ήμασταν σε μία συνάντηση από αυτέ που πρέπει να τηρεί. Ο Στάφτη με... με απόλυτη εχμήθεια, όπου λύσαμε δύο-τρία καταλητικά μυστήρια, δηλαδή τα φωτίσαμε για κρίσιμε στιγμέ ε, του παρελθόντος Διότι δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει: Θα το πάρω στον τάφο, θέλω να μιλήσω. Και από την άλλη, πάντα άνθρωποι ε, mm. όπω και εγώ, γιατί αποφάσισα, ταλαντεύτηκα να το γράψω. Το βγαίνω να το κάνω τελείω μυθιστόρημα. Δηλαδή να έχω αναφορά στον Α25, ο οποίο στρατολογήθηκε στη Γερμανία, ξέρω εγώ, μέσα στη δικτατορία α πούμε κλπ. Ή να το κάνω τελείω μυθιστόρημα. Ε, θέλω να σου πω ότι φοβήθηκα, Κώστα, με ακούς, Φοβήθηκα ότι σε λίγο. Α το πούμε έτσι. Δηλαδή, έλεγα, Μήπω είναι καλύτερα, μου να το κρατήσω μυστικό. για να το λέω σπαρέα με ένα ποτήρι κρασί, όπω τα λέγαμε συνήθω στο άμο διάνο. Κάθε φορά πάω στο θεσσαλόνι, μαζευόμαστε, τα συζητάμε κλπ. Και, και σκέφτηκα ότι σε λίγο δεν θα απομείνει κανεί που να έχει ζήσει την ιστορία αυτή από πρώτο χέρι και να μπορεί να την αφηγηθεί. Mm. Δηλαδή. Με συγκλώνησε το ότι πέθανε ο κόσμο ο Τζιατζή. Α, μεγάλη προσωπικότητα. Αυτό με συγκλώνησε τόσο πολύ που λέω: Ποια όλα μπορούν να συμβούν δηλαδή αύριο, Ε. Τζιατζή. Άρα... Μεγάλη προσωπικότητα. Φυσιογνωμία. Καρισματικό. Λοιπόν, τότε λέω πρέπει ας πούμε, αυτό να το γράψω. Δηλαδή, ταλαντεύτηκα μέχρι τέλου. Mm. Εάν θα τηρήσω την υπόσχεσή μου με τα 30 χρόνια να γράψω αυτή την ιστορία, μυθιστορηματικά. Με προσπάθεια βέβαια κυρίω. Ε, Α πούμε να δω πώ δημιουργείται αυτό ο πρώιμο διχασμός στον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν έχουμε Κώστα, όλη την δυνατότητα να κάνει ο εγκέφαλο με ένα κλικ να είναι, ας πούμε, κατά τα 6 δέκατα κομμουνιστή και κατά 4 δέκατα πράκτορα τη Κύψη Αγία. Ε? Mm. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει και ένα ε, γονιδιακό βιολογικό υπόστρωμα στη δυνατότητά μα αυτή για να το κάνουμε με επιτυχία. Ε? Δεν είναι τόσο απλό. Πώ λοιπόν δημιουργείται, πώ το σκουλίκι πάει στο άγουρο μήλο, διότι θα δει ότι πάντα σε αυτέ τι περιπτώσει. Το σκουλίκι πάει στο άγουρο μήλο. Δηλαδή είναι από πολύ νωρί έχουμε κάποια ίχνη αυτού του διχασμού. Μελετώ λοιπόν τον πρώιμο διχασμό. Μέσα από πολλέ εμπειρίε από, από την παγκόσμια ιστορία ας πούμε, των διπλών ανθρώπων. Δηλαδή, έχει υπόψη την ιστορία του Κιμ Φίλμπι. Την έχει υπόψη. Uh -huh. Θα τη δει uh -huh. μέσα. Έχει υπόψη τι γυναικοπαγίδε τη του Ήρα. Uh -huh. Ο Ήρα, uh -huh. την εποχή τότε που εμεί αποκαλύψαμε τον δικό μα άνθρωπο, αυτόν, α πούμε, τέλο πάντων Α25, <laughs> την ίδια μέρα Κώστα. Ε, υπάρχει μια αγγελία που αφορά το βόρειο Μπέλφαστ βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι πεταμένος σε ένα σκοπιδότοπο ένας επιχειρηματίας που ήταν μπροστινός του Ήρα Ναι, κάνω την τελευταία, Ναι, ναι. Το Κομνηστικό Κόμμα της Ελλάδας τουλάχιστον όσο ναι. το αγνώρισα εγώ με βαθιά τιμή προς αυτό πάντα ναι. ε, είχε τους κανόνες της επα... επαναστατικής επαγκρύπνησης και αυτό βοήθησε και στην αποκάλυψη και ενδεχομένω και άλλων που δεν ναι. του ξέρουμε και τα λοιπά. Ναι, βάλουμε κατότητα ήταν αυτό ήταν υπόλοιπα. Πιθανό, πιθανόν. Πιθανόν. Ναι. Στι σημερινέ συνθήκε που είναι δύσκολε, όπου ναι. οι συγκρούσει είναι πάρα πολύ μεγάλε. Ναι. Οφείλουν ή πρέπει ναι. ή τα κόμματα όπω ναι. μάλλον να έχουν αυτή την επαναστατική παραγωγή. Πρέπει α πούμε στο ιερό, ο, ο, ο Παπαδείο Γιώργο, <laughs> έλεγε άλλο ποιο μπαίνει στο ιέρο και άλλο ποιο μπαίνει η πρεπει η τα κομματα ποσο μαλλον να εχουν αυτη την επαναστατικη παραγωγη πρεπει α πουμε στο ιερο εκκλησία μα. Mm. Έχει σημασία να ξέρει τη σκούφια του καθενός mm. να ξέρει την ιστορία του, να ξέρει τη δομή τη σκέψη του όταν αναλαμβάνει κορυφαίε θέσει ευθύνη. Διότι, για φαντάσου, α πούμε, να έφθανε Δεν ήταν θεωρητικά, πρόσεξε. Θεωρητικά, πώ την πάτησαν αυτοί. Υπήρχε ο κωδικό, αλλά δεν υπήρχε ο φάκελο. Γιατί τον κράτησαν. Παίρνουν τα λεφτά οι ακροδεξί Εάν, κώστα, θεωρητικά λέμε, mm. μπορούσε στην ηγεσία ενό κόμματο να αναδειχθεί ένα πράκτορα, α πούμε. Η στο περιβάλλον. Έτσι, ή δεν mm. είναι ανάγκη να είναι πράγματο. Έχει μεγάλη σημασία πώ περιστοιχίζεται όταν ένα ηγέτη. Τώρα πρέπει να το προσέξει. Ο ανε, οι ανερχόμενοι ηγέτε έχουν το πρόβλημα αυτό. Mm. Οι ανερχόμενοι. Διότι είναι σαν. Έχει δει που, που βάζει, α πούμε, ε, ε, ξέρω εγώ, αυτή τη λουρίδα με μέλη δηλητηριώδε. Πάνε και κολλάνε μύγε. Ε, εκεί mm. θέλει μια επαγρύπνηση όσον αφορά ας το, πούμε, έτσι, το επιτελείο. Κράτασε ασφάλεια το επιτελείο, λέμε. Ε. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Ο κύριο Τέλειο Κοντόγλου ή Κοντζόγλου, η κυρία Κριστίνα Ανδρέου και ο κύριο Νίκο Καλυμάνη είναι οι που θα περάσουν από τι εκδόσει Πατάκη αύριο. Από το βιβλιοπόλιο Πατάκη, α πούμε. Ναι, πω, από το βιβλιοπόλιο, ναι. Μανουήλ Μπενάκη, πώ Ναι, ναι, θα του πάρουμε εμεί τηλέφωνο τη. Καλλιώ, ξέρουν οι ακρατές, να περάσουν το βιβλίο του. Και σε εκκρεμότητα, σε ένα ουδέτερο χρόνο θα κάνουμε εδώ μια συγκλονιστική. Φασαρία, θα γίνει μεγάλη. Αποβλέ... <laughs> <laughs> λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο Κόκκκισο. Γεια σα, κυρίε και